Έχω πει επίσης από την πρώτη στιγμή ότι αυτή η διαδικασία, αυτό το σχέδιο και είναι ένα καλά μελετημένο σχέδιο, είναι αυτό το οποίο λέει λέξη σχέδιο. Είναι διαδικασία. Αυτό το σχέδιο και είναι ένα καλά μελετημένο σχέδιο. Είναι αυτό το οποίο λέει λέξη σχέδιο. Παιδιά, έχει ένα σχέδιο, ένα σχέδιο υπέροχο, ένα σχέδιο μεγαλείο. Είναι αυτό το οποίο λέει λέξη σχέδιο. Ε, εγώ τι να σα πω, εγώ ε, έμεινα ξερός. Τι σχέδιο. Δεν μου τοπεί. Είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι καλά μελετημένο ω σχέδιο και είναι αυτό που λέει η λέξη, δηλαδή σχέδιο. Είναι ο πρωθυπουργό τη χώρα, αφέστατος, καταλάβαμε ακριβώ τι γίνεται. Μόνο που δεν μα το είπε αυτό το σχέδιο, όπω λέει ο Ντίνο Ηλιόπουλο. Μπορεί σε εσά, εμά να φαίνεται λίγο παράξενο αυτό που είπε ο Κυριάκο Μιντζωτάκη, προσπαθώντα να καταλάβουμε ποιο ακριβώ είναι το σχέδιο, το καλά μελετημένο σχέδιο που το λέει και η λέξη ότι είναι σχέδιο. Εμά φαίνονται παλαβά όλα αυτά, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί σε τον τόπο, νομίζω πλειοψηφία. Που εκτιμούν τι ηγετικέ ικανότητε, τη στόφα του δυναμικού ηγέτη Κυριάκου Μητσοτάκη. Ένα από αυτού είναι ο Χαρδαλιά. Ο Πρωθυπουργό είναι ένα πραγματικό ηγέτη. Αυτό φάνηκε νομίζω και στη διαχείριση του Εύρου και στη διαχείριση αυτή τη πανδημία. Ένα άνθρωπο που ζητάει τη γνώμη όλων όσων εμπλεκόμαστε, mm. ακούει του πάντε, ε, είναι πολύ αποφασιστικό και το βασικότερο από όλα αυτά θέλει να ενημερώνεται για τα πάντα. Είναι θα έλεγα data driven Δεν μπορείτε να κάνει τίποτα Αν δεν έχει όλα τα δεδομένα oh, baby, like that, with, on, Ο Πρωθυπουργό είναι ένας Πραγματικός ηγέτη Είναι δύο πράγματα ναι. Το ένα είναι τρίμηνη παράταση της υπάρχουσας ε, ε, καταστάσεως, δηλαδή το 30 Απριλίου... Τώρα... Ναι. Ναι. Τι Τον κρυλί. Είναι ο σκύλος που μόλις να ένα μαξιλάνι. Εδώ έχουμε σύνδεση με την Οικία Γεωργιάδη σε μια διαδικτυακή εκπομπή και κάποια στιγμή σταματάει να μιλάει ο Άδωνης γιατί ο σκύλος πίσω έτρωγε ένα μαξιλάρι έπρεπε να το συνεφέρει αλλά χωρίς να εγκαταλείψει και το παράθυρο είναι αυτές οι δυσκολίες που έχει ο πολιτικός να αντιμετωπίσει στην προσπάθειά του να σώσει, να ανορθώσει Έναν λαό, λίγο πριν ήταν ο Χαρδαλιά, ο οποίο είπε ότι είναι ηγέτη ο Κυριάκο Μητσοτάκη και ότι είναι ότι καλύτερο. Τα πιστεύει αυτά ο Χαρδαλιά, δεν τα λέει έτσι στην τύχη. Μια που είπαμε Χαρδαλιά, να θυμίσουμε και εμεί εδώ, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι. τους εκατομμύρια έχουν πάρει τα μέσα ενημέρωση τα μέτρα που πρέπει να τηρούμε από εδώ και πέρα στην περίφημη δε, δεύτερη ή βήτα φάση. Αγαπητοί μου συμπολίτε, αρχή για αποστάσει μάσκε. Το τρίπτυχο του νέου σχεδίου μας. Η αρχή για αποστάσεις μάσκες. Το τρίπτυχο του νέου σχεδίου μας. Η αρχή για, μάσκες, το μας. Η αρχή για κρατάμε μάσκες πλένουμε. Το τρίπτυχο του νέου σχεδίου μας. Με αυτό είναι δίπτυχο. Τώρα εδώ στο τέλος είπε δύο κινήσεις που πρέπει να κάνουμε και επειδή δεν το μεταδώσαμε σωστά θα το ακούσουμε τώρα αυτό που ακολουθεί είναι το σωστό τρίπτυχο του τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίες και κύριοι τα μέτρα που τηρούμε είναι αυστηρά αλλά είναι ξεκάθαρα, συνοψίζονται σε μία πρόταση η αρχή για πλένουμε η αρχή για κρατάμε και η αρχή για φοράμε το τρίπτυχο του νέου σχεδίου μας Είναι, είναι ο σκύλος μόλις τον κόβιτ Moins... Μιλητώσαμε για τον COVID. Μόλι τον έφαγε Ο ιός είναι ο κόβιτ Αν δεν τον έχετε μάθει ακόμα μόλι τον έφαγε ο σκύλος του Αυτό είναι λοιπόν το τρίπτυχο Το ακούσαμε από το χαρδαλιά Εύκολα υλοποιήσιμο Και νομίζω θα έχει την σύμπνια της κοινωνίας και την βούληση της κοινωνίας περισσότερο από τα υπόλοιπα μέτρα γιατί έχει μεσολαβήσει και μια καραντίνα θα το ακούσουμε και άλλες φορές για να το εμπεδώσουμε ώστε να ξέρουμε τι ακριβώς πρέπει να Συμβεί. Προχθές είχαμε πρωτομαγιά, έγινε η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα, οι εικόνες ήταν εντυπωσιακέ, ήμασταν και εμείς εδώ live, τα είπαμε ελαφρώς την πρωτομαγιά το μεσημέρι, περιγράψαμε τι ακριβώ συνέβαινε, όλο αυτό έχει προξενήσει και προκαλέσει, λογικό είναι, εκνευρισμό, εκνευρισμό. Είναι ωραίο που κάποιες πολιτικές κινήσεις ε, προκαλούν εκνευρισμό ταραχή και είναι και συμβολικές κινήσεις, δεν είναι κάτι παραπάνω σε αυτή τη φάση. Οπότε αυτός ο εκνευρισμός είναι απολαυστικός, τον βλέπει σε δημοσιογράφου, σε πολιτικούς, θέλουν να πούνε άλλα, θα θέλουν να μην υπήρχε το κουκουέ ή το πάμε, δεν το λένε αυτό, μερικοί το λένε κανένα δυο, οι πολλοί δεν το λένε, οπότε όλο αυτό είναι και απολαυστικό, γιατί ο εκνευρισμός τους δεν ε, ε, διατυπώνει με σαφήνεια την καθαρή τους άποψη, να μην υπάρχει τίποτα από αυτά, οπότε λένε άλλα για τη συνάθρηση, για το αν ήταν πιο young όλο αυτό, για το αν ήταν βόρεια κορέα δηλαδή πρωτεύουσα, ε, για το αν το κάνανε μόνο για τη φωτογραφία, για το αν θα πέσουν πρόστιμα, για το τι κάνει το κράτος, τι έκανε ο Χαρδαλιάς, αφού θα γιορταστεί το άλλο Σάββατο Πρωτομαγιά γιατί να πάνε το προηγούμενο Σάββατο όλοι αυτοί και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία και πανικόβλητα. Πάντα είναι ωραία όλα αυτά. Να, ένας που ζητάει πρόστιμο είναι ο � Απαιδείχθη 15-20 μέρες κάτω Πάσχα ότι η καμπάνα μεταφέρει τον κοροναϊό, ότι Εντάξει, το μεγάφωνο μεταφέρει τον κοροναϊό, αλλά όταν έχει να κάνει Εντάξει, με τον Στάλιν... Πάντως, ότι υπήρξε ε, παραβίαση του νόμου χθες, υπήρξε. Παιδιά, του ε, νόμου της τώρα, τώρα, αν υπήρχε, υπήρχε κράτο έπρεπε, ο υπουργός, ο υπουργός, αν υπήρχε υπήρχε κράτος, έπρεπε να συλληφθούν όλοι αυτοί. Εντάξει. Ή να στείλει σήμερα, ή να στείλει σήμερα, ακούστε λίγο, η κυβέρνηση, σημερα ακουστε λιγο επί 150 ευρώ, 150.000 ευρώ, να τα ποιώσει ο Αυτέ είναι προτάσει. Στο δημόσιο διάλογο και δημοσιογράφια δημοσιογράφοι κάτι τέτοια. Λογικό, αναμενόμενο. Δεν μπορεί κανεί να χωνέψει κάποια απλά πράγματα που συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο. Χαλαρά που συμβαίνουν. Δεν γίνεται και κάτι ιδιαίτερο. Όπω ξέρετε, μια συμβολική κίνηση. Ήταν πολύ εντυπωσιακή. Στην Πορτογαλία, στη Λισαβόνα έγινε ίδια ακριβώ κίνηση στο διπλάσιο. Ήταν διπλάσιο ο χώρο που αναπτύχθηκαν οι εργαζόμενοι και οι διαδηλωτέ με τον ίδιο ακριβώ τρόπο, δεν ξέρω αν στην Πορτογαλία σήμερα μιλάνε για Βόρεια Κορέα και για ποιον γιάνκλες και πως θα μπορούσε να γίνει Άλλος είναι λογικό γιατί υπάρχει ένας φορέας που αυτό χαλάει κάπως ε, τ, την, την εικόνα που μπορεί όταν θέλει κάτι να το υλοποιήσει. Έχει την ικανότητα έχει τον κόσμο, έχει την οργανωτικότητα έχει τη μέθοδο, έχει την εμπειρία να υλοποιεί αυτό που θέλει. Αυτό δεν αρέσει γενικώ γιατί Σχεδόν τα περισσότερα κόμματα είναι ελαφρώς χάρβαλα, όπως γνωρίζουμε. Στα λόγια είναι πολύ υπεύθυνα και διοικούν και τη χώρα αυτά τα κόμματα, αλλά έχει αποδειχθεί από τον τρόπο που διοικούν τη χώρα και από τον τρόπο που διοικούν και τα ίδια τα κόμματα, τι ακριβώς συμβαίνει. Ε, δεν τους πολύ αρέσει και είναι πάλι λογικό όταν βλέπουν οργάνωση και όταν βλέπουν και ρίζε να υπάρχουν ρίζες, αυτό που λέμε ρίζε στον κόσμο. Δεν μπορούν να φανταστούν ποτέ ότι μπορεί να υπάρξει πει με τη λέξη απειθαρχία υπάρχει ένα θέμα, όταν δε αυτή είναι απειθαρχημένη και παίζει με τους όρους που έχουν ετεθεί, αποστάσεις ασφαλεία ασφαλείας και όλο αυτό το σκηνικό των τελευταίων ημερών και δεν μπορούν επίσης να δεχτούν ότι η ομοψυχία που λανσάρεται, πλασάρεται τόσο έντονα το τελευταίο δίμηνο μπορεί να υπάρξει ή να την ανεχτεί κάποιος αλλά να τη διαχωρίσει από το σφάξιμα αγάμου να γιάσω γιατί είναι εντελώς διαφορετικά αυτά τα δύο. Ε, οι πολλοί και όλοι αυτοί που διαμαρτύρονται προφανώς θέλουν μία ενιαία ομοψυχία χωρίς ίχνος όποιας άλλης φωνής. Μπορεί λοιπόν και μέσα σε αυτό το κλίμα να διατυπωθούν και συνθήματα και αιτήματα και να γίνουν και πράξεις και happenings και events και διαδηλώσει ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο με εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο παίζοντας πάντα με αυτούς τους κανόνες της ασφάλειας και τη υγείας των Πολιτών. Μια που τα είπαμε όλα αυτά ας ακούσουμε και την απάντηση του συντρόφου Δημήτριου Κουτσούμπα Σευγγυλή Γιολτασλάρ Γεια σας είναι προλετάρια εντερνασιοναλισμοί Γεια σας ειν πυρμαΐς Μπιτίν ειλκυλεριν προλετερλερι Βυρλεσίν Τι λέει Μαρουσκα Μπιτίν ειλκυλεριν προλετερλερι Βυρλεσίν Μαρουσκα τρανσλάει του πλειζ Ωδετσί με αγγίζει, και θα Da. Da προλετερλερή, Τι λέει, θα σας πω εγώ είναι στα Τούρκικα, στα δεν είναι, είναι απάντης στο Βελόπουλος σε κάποια περίπτωση. Είναι από το πρωτομαγιάτικο μήνυμα του Κουτσούμπα, ο οποίος στο τέλος επέλεξε να μιλήσει στους γείτονες, φίλους, αδελφό, λαό, πείτε ό,τι θέλετε, Τούρκους διαχωριζοντάς τον προφανώς από την ηγεσία και τις επιθετικές προσόλους, Γείτονέ όχι μόνο τους Έλληνες, ε, της, ε, τουρκικής και του Έλληνε, τη Τουρκική ηγεσία και τη κεφαλή του συστήματο και τη αστική τάξη τη Τουρκία. Είπε λοιπόν στα Τουρκικά, ωραία τα είπε, αλλά να τα πούμε και στα Ελληνικά να το ακούσουν και εδώ οι ντόπιοι που τα γουστάρουν αυτά. Ζήτω ο προλεταριακό Διεθνισμό, ζήτω η 1η Μάλλι, η Μημαρούσα εγώ τώρα κάνω τη μετάφραση. Προλετάρη όλων των χωρών ενωθείτε επειδή ζήτησε η Μαρκορά, να κάνουμε την σχετική μετάφραση. Τα βάζουμε λίγο στην άκρη όλα αυτά, γιατί εμείς εδώ την περάσαμε μέχρι στιγμής, μέχρι στιγμής. Καλά το κορονοϊό, αυτό οφείλεται που αλλού στο DNA. Όταν λοιπόν έλεγα ότι το DNA αντιδράδερε πολιτικά ανάλογα με το λαό και τη ράτσα, τη φιλή, κάποιοι από την ομάδα αναλήθειας της Νέας Δημοκρατίας που και βιντεάκι και με βρίζανε, βγαίνουν τώρα... Ένα ενας οι ειδικοί και τα πανεπιστήμια και με επιβεβαιώνουν Και εγώ δεν είπα ότι ήταν δική μου η άποψη αυτή Όχι Έρευνα λοιπόν αποκαλύπτει ότι τα συντώματα εξαρτώνται από το DNA των ανθρώπων Από το DNA Πόσο ισχυρό DNA έχει μια ράτσα, μια φυλή και τα τελοιπά Αλλά βέβαια τους ενοχλεί Μόλις το λες ράτσα, η φυλή σε αποκαλούν να Εδώ μιλάει η επιστήμη, δεν μιλάει η ιδολογία της ανωτερότητα τη φυλής Όχι όχι! Φάτε, φάτε, φάτε, διενέ! Πού, κόμμα, Φάτε, φάτε, φάτε, DNA! Μπούμα, μποκμω! Φάτε λοιπόν, DNA, κάνει καλό το DNA, το λέει εδώ, δεν το λέει πολύ καθαρά, γιατί δεν θέλουν να το μπουν, δεν θέλει ο βελόπουλο να το μπνεύ ρατσιστή και εθνικοί, δεν είναι και τέτοιο. Αλλά το έχει πει ένα καθηγητή και το επικαλείται. Λέει ότι το έχει πει και στο παρελθόν, τον είχαν κράξει τότε, αλλά τώρα που το ξανάπε, μάλλον ο τάδε καθηγητή, άρα αποδεικνύεται, χωρί να λέει ότι εμεί οι Έλληνε το περάσαμε πολύ καλά, γιατί και οι Αλβανοί το πέρασαν όμω καλά. Και οι Βούλγαροι το έχουν περάσει καλά. Και οι Σλοβάκοι το έχουν περάσει ακόμη καλύτερα. Και οι Αλβανοί ακόμη καλύτερα από μας Αλλά για το εκεί η DNA δεν λέει κανεί τίποτα. Ο Βελόπουλο εδώ εννοεί το ελληνικό DNA, αυτό είναι το σωστό. Ανεξαρτήτω αν και τα άλλα DNA το περνάνε καλύτερα ή άριστα. Εμεί εδώ μιλάμε για το. Ελληνικό DNA και γι' αυτό λοιπόν φάτε DNA. Αυτό το φάτε DNA είναι μοντάζ, να είμαστε ειλικρινεί. Το σωστό είναι αυτό που ακολουθεί. Εγώ, παραδείγματο, κάνω και το λέω και το ξέρει και ο Γιάννης Γιάννη ο γραμμένο πάλι την έκανα σήμερα. Δεν ξέρω πού πήγε. Την έκανε ο Λούις ο γραμμένο. Κάθε μέρα έχω δύο με τρία ακτιμίδια ω φρούτα. Γιατί είναι γεμάτα από βιταμίνη C. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ενισχύουν τον οργανισμό μου. Παίρνω των ασωπητικών. Το έχω και άλλη φορά. Το οποίο θωρακίζει τον οργανισμό και την αμυνά του. Hey! ΦΑΤΕ, ΦΑΤΕ, ΦΑΤΕ, ΔΥΟ με τρία ΜΟΚΟΜΑ, ΜΟΚΟΜΑ. ΦΑΤΕ, ΦΑΤΕ, ΦΑΤΕ, ΦΑΤΕ, ΤΕΛΟΠΟΝ, ΜΟΚΟΜΑ, ΜΟΚΟΜΑ. Να και το ΤΕΛΟΠΟΝ τρώει, γιατί είναι πάρα πολύ καλό. Ε, παίρνει το ανοσοποιητικόν όπως μας είπα εδώ καινούριο τελευταίο τον είχαμε αφήσει στο αυτοκρατορικόν την προηγούμενη εβδομάδα, προφανώς βγήκε και το ανοσοποιητικόν όμως θα πάθει υπερβιταμίνωση γιατί τρώει τρία την ίδια τη μέρα που όντως έχουν βιταμίνηση παίρνει και το ανοσοποιητικόν όλα αυτά θα τον οδηγήσουν στο άλλο άκρο δεν μας πέφτει λόγος, αλλά επειδή τον θέλουμε να υπάρχει, έτσι ακριβώς όπως είναι, στο πολιτικό σκηνικό ε, πρέπει να τον προειδοποιήσουμε ότι οι πολλές βιταμίνες δεν κάνουν και σωστά, δεν κάνουν και καλό Θέλει, Πρέπει όλοι να τηρούμε ένα μέτρο και γιατί πρέπει να υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση, έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση των τελευταίων 200 ετών Φάτε, φάτε, φάτε! Επιστολές του Ιησού Χριστού του Ιδίου. Μπούκομα, μπούκομα! Να μην! Τι κάνεις, Είναι ο σκύλος μου μόλις τρώει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους! Μα τι σκυλή είναι αυτό, έχει φάει τα πάντα από τον COVID! Από το μαξιλάρι και που είναι ξανά καλά το COVID. Μαξιλάρι που ξαναβρίσκει. Και τώρα έφαγε εκατοντάδε χιλιάδε ανθρώπου. Είναι ο σκύλο του Άδωνη που σε ζωντανή σύνδεση δεν άντεξε και αυτό. Βγήκε και έτρωγε ό,τι μπορούσε να φάει πίσω στο φόντο. Από σήμερα έχουμε βγει όλοι έξω. Δυσκόλεψαν λίγο τα πράγματα. Καλά είναι ακόμη σε σχέση με την κίνηση, αλλά αυτό τον παράδεισο που ζήσαμε 42 μέρε, Σιγά σιγά αυτό ο παράδεισο αρχίζει να χάνεται. Κάτι που πολύ μας λυπεί εμά, εδώ που ερχόμασταν καθημερινά και κάνουν και χιλιόμετρα. Όμω δεν πειράζει να είμαστε υγιεί, να βγαίνουμε έξω, να έχουμε τα μποτηλιαρίσματα που είχαμε παλιά, του εκνευρισμού, όλο αυτό το πανικό. Κάποιοι από παλιά είχαν μεριμνήσει 10, 12 χρόνια πριν, ε, είχαν κρυφτεί για να βγούνε όπω πρέπει το έτο που διανύουμε. Θα πάμε όλοι μαζί στο χωριό, το δικό μου το χωριό Θα κλειστούμε μέσα στο στάγμα της Ποναγιώτας Του Σαφιρούδη Θα αμπαρωθούμε Και κατά το 2020 θα βγούμε πάλι Αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, τα μέτρα που τηρούμε είναι αυστηρά, αλλά είναι ξεκάθαρα. Συνοψίζονται σε μία πρόταση. Για αρχή, για πλένουμε. Οπα! Για αρχή, για κρατάμε. Οπα οπα! Και η αρχή, για φοράμε. Ωρε, μάνα μου! Το τρίπτυχο του νέου σχεδίου μας. Ωρε, τι έχει να γίνει! να γίνει! Φάτε, φάτε, φάτε. Αρχή. Για πουκόμα, πουκόμα. Έρθει. Είναι Το του ελληνικού πλυσμού. Πουκόμα, εδώ, Ελληνοφρένια. Καλή όρεξη την είπαμε όλα αυτά που πλασάρουμε σήμερα. 2 -11 -10 80 για το καλό μας. 2 11 -10 -80 -8 -80. το τηλέφωνο επικοινωνία σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά μέσα. Πάρτε, πείτε τα δικά σας ε, και ό,τι άλλο εσείς πιστεύετε και θέλετε. Το mail του σταθμού είναι radio.paplitica.gr, βλέπουμε τα μηνύματά εδώ μπροστά. Έχει. στην Αγγελάκη ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Στο ελληνοφρένια.net.gr το site, το επίσημο μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official, και εννοείς τελειώνει από κάτω. Στο YouTube είμαστε στο official, ε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή και διάλογο. Υπάρχει ακριβώς από κάτω από την εικόνα εκεί, της μετάδοσης της εκπομπής. Νομίζω τα είπαμε όλα, το καλό το έχουμε πει έτσι και αλλιώ. Πρώτο μέρος του λαού μας πάει στι πρώτες διεθμίσεις. Θέλω να έρθω χωρί να μου δώσει φράγκο. Δραχμή δεν θέλω. Να μεντίσει αρκούδα και να κάνουμε το γύρο τη Αθήνα. Το δέχομαι ότι θε να έρθει χωρί φράγκο. Αν εγώ σου ναι. δώσω κάτι, μια επιδοτησούλα μετά, σε ανύποπτο χρόνο. Ή ένα θα δωράκι θα... μετά στο τέλο, ρε παιδί μου, επειδή περάσει και από το μαξί μου. Ή από κάπου. Λε. Δεν θα το δεχτείς Τόσο κατάδεκτο. Άμα σου θα... εξασφαλίσω συναυλίε για την επόμενη δεκαετία. Λε. Με Λε. επιδότηση Λε. από το τα... Επειδή θα... τα... μου τώρα τι ακατάδεκτο κι εσύ. Θα τα δεχτώ όλα, αλλά δεν θέλω να με πληρώσει καθόλου. Α αρκούδα. Μετίζει να κάνω το γύρο τη Αθήνα. Μαζί με σένα θα γίνει πάταγος, τα κορμμύο. Τέλεια. Εγώ άμα τα πάρω, σε πειράζει. Εσύ δεν θα τα πάρει, γιατί είμαι σίγουρο ότι δεν θα τα πάρει. Ε, σίγουρο, πότε μιλάς ποτέ. Ε, αν υπομονώ για την εκπομπή, σα ξέρω εγώ και τα λοιπά Και πάω σχεδόν καθημερινώ, όποτε τέλο πάντων ευχαριστήσω να βάλω την εκπομπή. Και πάω και 7, μία και 7. Και ακούω πάλι τον. Το, το, το, ή θα ακούσω διαφημίσει, ή λίγο πιο πριν θα ακούσω πάλι τον ακατανόμαστο κατ' ο. Έτσι, το... και να ακούσω τον ακατανόμαστο, γι' αυτό γίνει. Για ε, α... τιμωρία. Ναι, δει ότι να συμβαίνουν, Ή εσεί σκιωτεύετε, δεν λέτε τίποτα εκεί πέρα στο σταθμό, ρε, τι θα γίνει με αυτό τον καράγκι, Ζή. Όχι, παιδί μου, είναι μέρο εκπομπή. Mm. Είναι α πούμε στα μεγάλα σοου και στι σειρέ έχει ένα κολτ opener που λέμε. Όχι κολτ' Κόντα το κοντό, cold opener. Ε. Ένα cold opener είναι, δηλαδή σάτυρα πριν τη σάτυρα θα λέγαμε. Μάλιστα, ναι τώρα κάτι αρχίζω να πιάνω. Το έτσι, ε, αυτό. Το πιάσα. το πιάσα και δεν τα αφήνω. Φιλιάς αλλά πρόσεχε τώρα πείτε κάτι γιατί δεν αντέχετε, ο τύπος, ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Ναι. Πουσκράκη. Πουσκράκη παρακαλώ πολύ το πουσκράκι είναι για τα μικρά τα νέα. Θα σου πω τι είπε ο άλλο πάλι πριν. Ο Γδάνο Ρουφιάνο. Αυτό ο δεν είναι Ρουφιάνος. Τι είπε αυτός που δεν είναι Ρουφιάνο. Ότι είναι Σοβιετική Ένωση και Α. Έτσι το ναι, αλήθεια. Ναι, ωραία, και για δεν με δεν παίζεται ο Ο ίδιος τύπο που είπε, Εγώ το ξέρω αυτόν που τράβαγε το άγαλμα του α πούμε, ή που έριξε την κλωσιά που είναι απίστευτο. Έτσι πάει τώρα. Ο κάποιος που είναι έτσι δεν μπορεί να είναι μόνος του, θέλει και παρέα. Σωστά. Μόνος ο Ρουφιάνος δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δε, μοναξιά δεν παλεύει. Είπαμε δεν είναι ρουφιάνο. Ρουφιάνος. Ναι, παιδί μου. Να, κι άλλο μπορείς. και κάποιον ακόμα που δεν είναι ο Ρουφιάνος. Ναι. Ανομαλή. Είμαστε. όντω, ισχύει. Να σου πω κάτι άλλο, ρε. Ο, Χαρδα... ο... Πόσο Λένα, ο Τσιόδρα, λέει, τον βρήκαν με φωτογραφία με τον Αβραμόπουλο με τα εμβόλια. Ναι, και ναι, τέτοια... ναι, τότε. Τι καλά αυτά τα εμβόλια. Δεν κάνουν αυτά γιατί είχαν περισσέψει τότε. Δεν κάνουν αυτά τα εμβόλια και για τον κορονοϊό. Α θα δοκιμάσουμε, τι χάνουμε Είναι πραγματικότητα, δηλαδή. Γιατί το άκουσα σήμερα το πρωί. Υπάρχει φωτογραφία, Αβραμόπουλο και έτσι, εμβόλια. Ναι, καλέ. Τότε που είχαν αγοράσει για τον. ήταν έναν που είχαμε εμβόλιο για κάθε πεζοδρόμιο. Για... Για... Όχι απλά για κάθε, Έλληνα, για κάθε πεζοδρόμιο ή κάθε πλάκα πεζοδρομίου. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Σας χρόνια πολλά. Γεια σας. Λέγομαι Τρίπουνας Κωνσταντίνος, μένω καληθέα και θέλω να πείτε στο Θήμιο ε, οτιδήποτε γίνει για το Δημάκη να, να το αναφέρουν κάθε μέρα που τους ακούμε γιατί τους ακούω εδώ και χρόνια ε, τα παιδιά. Θέλουμε να μας ενημερώνουν αυτοί, αυτοί, όχι κανένας άλλο αυτοί να μας ενημερώνουν για το Δημάκη. Εμείς που χάσαμε στο χρηματιστήριο περιουσίους ολόκληρες τώρα με αυτόν τον κορονοϊό Δυστυχώς δεν επροσέξατε και χάσατε Κάποιοι ε... δεν επρόσεξαν Βεβαίως και λυπάμαι ότι μερικοί εκάηκαν σε αυτή τη διάρκεια. Λυπάμαι που μερικοί δεν επρόσεξαν. Είναι όπω τότε, με το σημείο Δηλαδή, δεν πρέπει να κάνουμε μήνυση στην Κίνα, όπω κάνει ο Τραμπ για, για τον εαυτό του εκεί Α, το κάντε, σημεί... κάντε, αλλά πάρετε και ένα πυρούνι. Κάντε, αλλά να πάρετε και ένα πυρούνι. Ναι. Να τσιμπήσετε κανέναν. Αυτό. Λτάξτε. Μην ανησυχείτε, θα σα επιδοτήσει ο Μητσοτάκη. Πώ επιδότησε την τέχνη, για να μην χαθεί. Έτσι και εσά. Ναι. Αν και εσά υπάρχει περίπτωση να σα επιδοτήσει.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 Δεν μου το είπε. Ναι, του το είπε. Σωστό γι' αυτό. Ε, μήνυμα εδώ, ο Κροατής. Αυτά που λέγαμε πριν για τον Βελόπουλο λέει: Αντί να απαιτεί ο Βελόπουλο επιβολή προστήμων για την κινητοποίηση τη Πρωτομαγιά, α βγάλει μια αληφή με την ονομασία κομμουνιστικών. Ώστε να τη χρησιμοποιούν τα μέλη του ΠΑΜ στι κινητοποιήσεις του προ αποφυγή τη μετάδοση του κορονοϊού. Λέει ο Κροατή. Και προσθέτω εγώ: Θα μπορούσε να βγάλει και την αντικομμουνιστικών, που θα είναι επίση πολύ καλή αληφή, να οι άλλοι. Όχι οι κομμουνιστέ, οι επόμενοι θα μπορούσε να είναι και μια σε, σε πιο ενισχυμένη ε, παραλλαγή το άτυχο κομμουνιστικόν ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί καλύτερα η νόσος η νόσος αυτή του κομμουνισμού η τώρα από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Το μικρόφωνο ο Μαδομούνι από σήμερα στα μαγαζιά όλη τη χώρα μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων. Από το πρωί, ξεμαλιασμένοι Αθηναίοι και Αθηναίε, με άβαφη ρίζα, έχουν κατακλείσει τα κομμωτήρια τη πρωτεύουσα δίνοντα μάχη για την πολυθρόνα του Μπαρμπέρι. Μέχρι στιγμή από τα επεισόδια έχουν τραυματιστεί πάνω από 120 ακούρευτοι, ενώ έχουν συλληφθεί και κρατούνται στη Γαδά 165 ξεμαλιασμένα άτομα. Στην δόξα του Πάμε, ζήλεψε ο ΣΥΡΙΖΑ. Με απόφαση τη πολιτική γραμματείας του κόμματο, θα πραγματοποιήσει πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση στο Σύνταγμα το προσεχέ Σάββατο στα πρότυπα αυτή του Πάμε. Συγκεκριμένα, μπροστά από τον άγνωστο στρατιώτη, θα παραταχθούν τηρώντα πάντα τα μέτρα ασφαλεία τα περιστέρια τη πλατεία μέλη του κόμματο. Όπω δήλωσε πηγή του Σκουμουνδούρου, ένα δύο μέτρα θα είναι κολλημένο στο έδαφο και από ένα περιστέρι, θέλοντα με αυτόν τον τρόπο να δείξουν ότι και ΣΥΡΙΖΑ μπορεί. Το μεταξύ την έντονη δυσαρέσκειά του εξέφρασε ο Υπουργό ανάπτυξη και επενδύσεων άδωνη Γεωργιάδης για την προχθεσινή συγκέντρωση του πάμε. Ήθελα να πιώ τον καφέ μου στη μεγάλη Βρετάνια και για άλλη μια φορά οι Αμοβούλγαι με τη συγκέντρωσή του δεν με άφησαν. Ανέφερε ο υπουργό, συμπληρώνοντα ότι επειδή δεν υπήρχε αυτό το καφέ, νίσταζε όλη μέρα με αποτέλεσμα να πέσει αποδοτικότητά του στο Υπουργείο. Για τη χαμένη αυτή μέρα. Τένε οι κομμουνιστές, πρόσθεσε ο Υπουργός. Μουσική ταινία με τη ζωή του Σωτήρι Τσιόδρα σκέφτεται να γυρίσει ο γνωστός σκηνοθέτης Γιάννης Μαραγδής. Η ταινία θα ξεκινά από τα παιδικά χρόνια και θα φτάνει έως τις μέρες της πανδημίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας, τον πρωταγωνιστικό ρόλο θα ενσαρκώσει ο Σταμάτης Γαρδέλης, ενώ το ρόλο του Νίκου Χαρδαλιά θα υποδηθεί ο Μάρκος Εφε Καιρός, καιρός να ξεχυθούμε ξεβράκωτοι στους αγρούς. Ε, το διάλο έγκωσα πια. Στους αγρούς να ξεχηθούμε Και ξεβράκωτοι και καμία τήρηση. Στις πόλεις μην βγαίνετε, στους δρόμους και ειδικά τις ώρες εχμής το πρωί. Να το κρατήσουμε αυτό, να κρατήσουμε μερικά από τα καλά που μας έφερε η πανδημία. Το να μην κυκλοφορούμε όλοι. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο, τώρα ποιοι θα κυκλοφορούν ένα θέμα όσοι mm. έχουν δουλειέ να πάνε και είναι μακρινές διαδρομές θα το βρούμε αυτό, θα ορίσουμε κάποια δρομολόγια εμείς εκεί στην Ηλιούπολη λοιπόν έχουμε πολλούς ναούς και πολλές περιοχές ο Αγίος η Αγία Παρασκευή ανάλογα με τον ναό ήταν και περιοχές και η Αγία Μαρίνα, στην Αγία Μαρίνα επικεφαλής εκεί των ιερέων είναι ο Αρχιμαδρίτης Σεραφείμ ο οποίος ο Αρχιμαδρίτης Σεραφείμ είναι αυτός που την Μεγάλη παρασκευή. Ε, έβγαλε επιτάφιο, όχι κανονικό τον με κάποιο τρόπο εκεί έκανε μια ε, πομπή, περιφορά περιφορά. όπω δεν είπαμε διαδήλωση έκανε μια περιφορά το βράδυ στους δρόμους εκεί της περιοχής και ε, έσπασε με κάποιο τρόπο την καραντίνα και την απαγόρευση προχθές λοιπόν στο Ζάπιν βλέπω στην Τατιάνα Στεφανίδου τον Αρχιμανδρίτη Σεραφήν παράθυρο, λέω μεγάλα πράγματα αν έχει κάποιος Αρχιμαδρίτης, αρχίζει να βγαίνει και στα παράθυρα και μάλιστα της Στατιάνα Στεφανίδου, σημαίνει ότι κάτι καλό γίνεται στην Ηλιούπολη Στο άλλο παράθυρο ήταν ο Πέτρος Τατσόπουλο. Εγώ τους έπιασα την ώρα του Καυγά που αποχώρησε ο Αρχιμαδρίτης, γιατί όπως κατήγγυλε δεν είχε ενημερωθεί από το επιτελείο της Τατιάνας ότι θα είχε και κάποιον άλλο. Νομίζω ότι θα ήταν μόνος του. Παρ' όλα αυτά για κάποιο διάστημα στην αρχή ήταν μόνος του και είπε κάποια χρήσιμα που θα τα ακούσουμε και τώρα για να δείτε πως εμείς εκεί στην Ιλιούπολη κάνουμε το αντάρτικο στην πράξη Εσείς πανοσιολογιώτατε η αλήθεια είναι ότι είσαστε έτσι λίγο πιο αγωνιστικός και επαναστατικός και διάβασα ότι και καθ' όλη τη διάρκεια τη καραντίνας πηγαίνατε σε σπίτια πιστών κρύβοντας το δισκοπότηρο κάτω από καλάθια με μήλα και κάτω τον άρτο και πηγαίνατε στα σπίτια των πιστών και τους κοινωνούσατε. Βεβαίως αυτό όχι γιατί έκανα κάτι παράνομο, δεν υπήρχε καμία κυβερ... κοινή υπουργική απόφαση που απογόρευε τη Θεία Κοινωνία αλλά για να μην προκαλούμε συμπλεγματικά άτομα της γειτονιάς είτε εξ ιδεολογικής αντιλήψεως είτε εκ ψυχολογικών καταστάσεων να ενημερώνουν άσκοπα την αστυνομία ότι τάχα και τάχα και τάχα γίνεται κάτι παράνομο. Έβλεπα κι εγώ έναν ιερέα να κυκλοφόρει στους δρόμους με ένα καλάθι με μήλα και λέει ότι καλό θα μοιράζει μήλα. <Ρι> Όχι μέσα ήταν το δισκοπότηρο και πήγαινε στα σπίτια συνθήκες παρανομίας. Παλιά το κάνανε με τον στα χρόνια τη αντίσταση με άλλο τρόπο. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε το δισκοπότηρο μέσα στα μήλα. Μήλα, γιατί ένα μήλο τη μέρα το γιατρό τον κάνει πέρα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο και αυτό έχει βιταμίνες. Οπότε κυκλοφορούσε ο Αρχιμανδρίτη με τα μήλα, θα μπορούσε έτσι να υποθεί, σαν την κοκκίνο σκουφίτσα ένα πράγμα. Όχι στο δάσο. Έχουμε και δάση, αλλά όχι στο δάσο, στους δρόμου. Και όλο αυτό φτιάχνει μια εικόνα, την οποία την περιγράψε και ο ίδιο στη συνέντευξη που έδωσε στην Τατιάνα Στεφανίδου το να πηγαίνετε σε σπίτια πιστών επειδή δεν επιτρέπεται κανείς να μεταβαίνει σε σπίτι φιλικό ή συγγενικό αυτή την περίοδο της καραντίνας, αυτό από μόνο του είχε μια παράβαση των κανόνων. Όπως ο «deliver αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε έναν ελληνικό όρο πήγαινε τα πράγματα από το σούπερ μάρκετ για την φυσική τροφή έτσι και ο ιερέα μετέφερε την πνευματική τροφή στο σπίτι. Έχουμε γεμίσει όμω deliberates, κυκλοφορούν στους δρόμου. Πρέπει να τα ενσωματώσουμε όλα αυτά. Να γίνουν ένα. Ένα deliberate να πηγαίνει, ένα ιερέα ανάλογα. Να πηγαίνει ή το ένα ή το άλλο. Κάντε το εικόνα. Είναι πολύ ωραία. όλα αυτά που συνέβησαν. Έτσι σπάσαμε εμεί την καραντίνα. Έτσι μείναμε ακμαίοι εκεί στην ηλιούπολη. Και κυρίω ζωντανοί. Βγαίνει στο. Τελειώσαμε με αυτό το θέμα. Ήταν χρήσιμο νομίζω. Βγαίνει στο παράθυρο. Του Γιώργου του, αυτιά, του Γιώργου του Αυτιά, τώρα του κορυφαίου. Είναι η πρώτη εκπομπή, όπω έχει πει ο ίδιο. Είναι η ΜΕΚΑ τη ενημέρωση, όπω έχει πει ο ίδιο. Και πολλά άλλα για τον εαυτό του. Βγαίνει ο Υπουργό Μεταφορών τη κυβέρνηση, Κώστας Καραμαλής. Πάμε, πάμε στον ο, Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Καραμαλή. Ελάτε. Κύριε Χαρδαλιά, νομίζω ότι θα έχουμε όλε τι διευκρινήσει, όπω πολύ σωστά αναφέρατε, κύριε, κύριε Αυτιά. <laughs> έχουμε έχουμε <laughs> τον κύριο Χαρδαλιά στο μέρο τη Είναι, είναι καλό με Μα να μπερδέψει το χαρδαλιά με τον αυτιά. Είναι δύο σύμπαντα. Εντελώ διαφορετικά. Αλληλοσυγκρούμενα. Καμία σχέση ο ένα με τον άλλον. Αυτό έγινε το Σάββατο το πρωί. Έκανε λάθο ο Κώστα. Ο Καραμάλ έχει πολλέ ευθύνε. Το βάρο πάνω του, όλου αυτού τη διοίκηση του Υπουργείου του, σε μια κρίσιμη στιγμή και τον αναγκάζει να τα χάνει να μπερδεύει το χαρδαλιά με τον αυτιά. Την επόμενη μέρα το πρωί ο Άδωνη Πάμε να θέλει, καλημερίσουμε, τον κύριο Γεωργιάδη χαμογελάει ο Υπουργό. Καλημέρα, καλημέρα Καλημέρα, πόλη. καλημέρα πόλη. Υπουργέ, καλημέρα λοιπόν, σας. Λέω, λέω ο κύριος Χαρδαλιάς είπαμε Ναι, εσείς είστε ο κύριος Βουλευτής καλοχαιρέτας, ναι, τελείωσε, τελείωσε όχι, ο Άδωνη ήταν, ήταν. Δεν ήταν ο καλοχαιρέτα. Έκανε αστιάκι ο Άδωνη. Είχε δει προφανώ τον Καραμάλι την προηγούμενη μέρα που είπε τον αυτιά χαρδαλιά, και ήθελε και αυτό να παίξει για να το παίξουμε όλοι εμεί οι εκπομπέ και τα σχετικά. Και έγινε αυτή η πολύ όμορφη ε, στιγμούλα. Αυτό το μικρό happening που κολλάει με όλα τα άλλα πολύ όμορφα που συμβαίνουν στον τόπο μα και περνάμε όλοι πάρα πολύ όμορφα και καλά. Απόδειξε, αυτό είναι ο λαό που ακολουθεί. Ναι. Ναι. Αποστολή. Έλα, γιατί δεν μιλάς με το πρώτο ναι. Πρέπει να μιλήσω με το δεύτερο να πει. Δεν τα άκουσα καλά. Κακώ, λέγε. Εσύ χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω. Λοιπόν, θέλω να πούμε τίποτα για τον καινούριο περιβαλλοντολογικό νόμο που πάνε να περάσουν και αρχίσουν έτσι να καταστρέφουν και ό,τι άλλο έχει μείνει εδώ τριγύρω. Από Αλεξανδρούπολη παίρνω για τα μεταλλεία, για την, ε, ε, ε, τη χρυσό τέλο πάντων. Για πού λε τώρα, για τη χαλκιδική. Και για τη χαλκιδική και για τι άπε που ετοιμάζονται να κάνουν με τον καινούριο περιβαλλοντολογικό νόμο που πάνε να περάσουν, τι γίνεται με Όλα καλά, όλα καλά, θα ενισχυθούν οι επιχειρήσεις, μην ανησυχείτε. Να μην ανησυχούμε. Ποιο περιβάλλον, μωρί, τι το κάνεις στο περιβάλλον, πεθαίνουμε, δεν το βλέπεις. Ε, Τελειώνει ας... λίγο λίγο το πανηγυράκι. να σωθούν όσους οι επιχειρήσεις μπορούν, Α <laughs> το περιβάλλον, δεν έχει. Καλά, εντάξει έγινε ο ποστόλη μου, θα το πω και στο παιδάκι μου να μην ανησυχεί Πες και στο παιδί, να μην ανησυχεί, δεν έχει, έχει μέλλον Έγινε, ευχαριστώ πολύ Ναι, μια δημοκρατία έχουμε στα πράγματα Έτσι, έτσι Στα ρι*** του. τους Τι θέλαμε, ακριβώς Αυτό να πει στο παιδί να μάθει, καινούργιες λέξεις, στα ρι*** του. τους Έτσι, μπράβο, χαίρομαι πολύ ο που συμφωνούμε Άρα και για. πολλά, χάρηκα, γεια Γεια, γεια Αναρωτιέμαι, τόσο πολύτιμο ραδιοφωνικός ραδιοφωνικό χρόνο με τόσα άλλα θέματα. Εντάξει, καταλαβαίνω το θέμα με τον κρατούμενο τον κύριο Δημάκη, αλλά νομίζω πρέπει να ασχοληθείτε και με άλλα σπουδαία. Ασχολούνται όλε οι υπόλοιπε ώρε, μην, μην ενοχλείστε. Δεν ενοχλούμε, σαν παρατήρηση το καταθέτω. Αυτό για την παρατήρησή σα λέω, μην ανησυχείτε. Όλε οι υπόλοιπε ώρε ασχολούνται με όλα τα υπόλοιπα θέματα. Για αυτό τόσο. το θέμα, 5 λεπτά δεν ασχολήθηκε καμιά άλλη ώρα. Οπότε. Έχει τόσο σπουδαιότητα αυτό εδώ, η κοινωνία καταραίει, έτσι είναι Να είστε καλά. Και εσεί αναρωτιέμαι. Καλημέρα σα. Καλημέρα. Από Χανιά παίρνω. Είμαι ο Τσουβακάκη. Πήρε κάποιο, δεν ξέρω για την εφημερίδα και για τα βιβλία. Ναι, βεβαίω. Τι θέλετε εσεί. Είχα, είχα πει σε μια κοπέλα από ροφέ και θέλω να γίνω συνδρομητή. Πάει, να... η κοπέλα τώρα ναι, κόλλησε. Αυτή νόσησε, έπιασε ένα πόμολο. Ναι. Κόλλησε, έχει το χτυκιό και τώρα είναι μέσα. Ορίστε. Ναι, τη βγάζει, δεν τη βγάζει. Λέω η κοπέλα. Ναι, σοφολογάει. Κοίτα να δείτε, στο βιβλίο αυτό που λέει για τη ζωή του Χριστού, παμουστίρεται, θέλω να. Εγώ δεν θέλω αυτό που λέει για τα αυτοκίνητα. Γιατί δεν ενδιαφέρομαι για όσο. Είχε αυτοκίνητο ο Χριστό? Ναι, ναι. Αμπράβο, τι μάρκα. Δεν ενδιαφέρομαι για αυτοκίνητα. Τον θέλετε πεζό εσείς το μεσία. Εγώ θέλω τη ζωή του Χριστού. Αλλά πεζή, όχι, όχι α πούμε εποχούμενη Και να μου βάλετε και το, αυτό το βιβλίο τη πρώτη τάξη του Δημοτικού που έχω ένα να το δώσω να το διαβάζει. Πώ μπλέκονται αυτά όλα. Ναι, κατάλαβα. Γιατί άμα του δώσετε τη ζωή του Χριστού, τι πειράζει να μην μαθαίνει από μικρό. Βρέπετε, εντάξει, ό,τι, δώσω, ότι, δώσω, ότι δώσω. θέλω του, του ζωή του Εγώ κοίτα να δείτε, εγώ αυτά τα που Αν τα περιμένει την κατήχηση να γίνει σε μεγάλη ηλικία δεν θα έχει αποτέλεσμα. Χωρίστε. Πρέπει από μικρό να τα διαβάζει αυτά. Ε, ναι ωραία, θα μου το να, το, να, το, να, το, να το διαβάσει, το Α, είναι δεσμεύσω, το υπόσχεστε έτσι. Άμα είναι καταστραφεί από μικρό εγκέφαλο, όχι τώρα τον μεγαλώσει που μπορεί να σκεφτεί άλλα. Αλλά... Ε, ναι, ναι. Έτσι. Κατάλαβα. Λοιπόν, μιλάω με τι κοπέλε και σα ενημερώνω. Okay. Παίρνω και κεραμένω τώρα, ναι, πείτε μου. Εγώ αυτά που, ε, διε... Θα το χάρη είναι... ιδιαιτέρως αυτή. Παίρνω. Για τα βιβλία που ενδιαφέρομαι είναι αυτά που λένε για τους μεγαλομάρτυρες, ο αγίου, ο Θακυμπάκης, ξέρω εγώ. Και... Που έχουν κάτι σε ατάκια ή δεν τους έχω δει. Ορίστε, Έχουν κάτι σε ατύμπιζα, μικρά αυτοί οι μάτιες, με τα αυτοκίνητα που λέγαμε. Ναι, για προφητείες, για το... Ναι, ναι, που αν βγουν, αν δει, αν βγουν αληθινές οι προφητείες που λέει. Ναι, ναι. Κατάλαβα. Για τον Άγιο Άνη, το Θεολόγο για την αποκάλυψη, γι αυτά ενδιαφέρομαι. Ναι, στο, στο Θεολόγο. Έχετε εξοχικό εκεί, στο Θεολόγο. Τι. Απαγορεύεται εκτός νομού η μετακίνηση. Η αποκάλυψη, τα βιβλία. Η αποκάλυψη, όσο αποκαλύφθηκε. <laughs> δεν απαγορεύονται τα βιβλία. Ε, τα βιβλία δεν Τι τώρα. Το... Άσε που έχει κανένα και πού χρειάζεται καμιά φορά να, να, να, να κρατά την πόρτα, με την Τι θα βάλει, ένα <laughs> Μιλάω με την κοπέλα και σας ενημερώνουμε Ναι ωραία Άμα τη βγάλει καθαρή κοπέλα Ευχαριστώ πολύ, γεια yeah. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, τα μέτρα που τηρούμε είναι αυστηρά, αλλά είναι ξεκάθαρα. Συνοψίζονται σε μία πρόταση. Και αρχή για πλένουμε, και αρχή για κρατάμε, και αρχή για φοράμε. Το τρίπτυχο του νέου σχεδίου μας. Είναι πολύ εύκολο, είναι το τρίπτυχο το καινούργιο όπως ακούσατε, του σχεδίου, που από το όνομά του είναι σχέδιο, όπως είπε και ο Κυριάκος Θέλω να πω όλα έρχονται, και κουμπώνουν πάρα πολύ καλά και για το καλό όλων μας εδώ ακούσαμε τον κύριο Χαρδαλιά να αναλύει το τρίπτυχο και μπορεί ίσως το απόγευμα στη νέα ενημέρωση να δώσει διευκρινήσεις για το πως ακριβώς θα γίνουν όλα αυτά που μόλις, που δεν είναι και πολλά μια κίνηση είναι, που μόλις ακούσαμε είναι ιστορικός αρχαιολόγος όχι ο Άδωνης Γεωργιάδης αλλά δεν είναι τυχαίο ότι ήταν και στο ίδιο κόμμα κάποτε ο Κυριάκος Βελόπουλο. Εγώ μιλάω σε επιστήμονα, δηλαδή. Είναι επιστήμη μου. Ιστορία ο αρχαιολογία. Όχι, ωραία. Εγώ δεν καταλαβαίνω πώ διαβάσω. Γιατί είστε επιθετικό. Το Ιφάκι δεν μ' άρεσε, δεν καταλαβαίνω. Ναι, πουλάω, πουλάω, δεν πουλάω τίποτα, αδερφέ. Α του ξαναπάω το... μια φορά. Είμαι ιστορικό αρχαιολόγο. Ακούσαμε έτσι, το ακούσατε όλοι. Λέει ότι είναι ιστορικό αρχαιολόγο. Δεν είναι ένα τυχαίος. Ιστορικό είναι και ο βέβαια, είναι ιστορικό αρχαιολόγο ο Κυριάκο Βελόπουλο. Στη Βουλή, λοιπόν, προχτέ. Ε, απέδειξε ότι είναι επιστήμονα πάνω απ όλα, είναι και ιστορικό και αρχαιολόγο. Ο Θεοκηδίδη στον Επιτάφιο αναφέρεται σε κάτι τελείω διαφορετικό από ό,τι είπατε Αναφέρεται στην Αθήνα και στον ίδιο που άφησε μια πόλη-κράτο αυτάρκη για ειρήνη και για πόλεμο. Άστοχη, θα έλεγα ιστορικά, γιατί είμαι αρχαιολόγο-ιστορικό. Να την στα πρακτικά, αν θέλετε, είναι εδώ και δεν θα κάνω. Δηλαδή, το φυλάξε τα αγαθά, είχα λεπότενο, το κτίσαστε, είναι αυτό ακριβώς που αναφέρει ο Περικλής. Δεν έχουμε μόνο ενημέρωση, έχουμε και αρχαιογνωσία. Έχουμε αγάθωνα, Περικλή και ήθελα να πω ότι το κτίσαστε, τα αγαθά και το φυλάξε, δεν ξέρω αν έγινε λάθος, αλλά είναι του Δημοσθένη, δεν είναι του Περικλή. Το είπε ο Δημοσθένης στο, στον μάταιο πρώτο ολινθιακό του λόγο, στον σπαραχτικό εκείνο λόγο, που προσπαθούσε να πείσει του Αθηναίους να πολεμήσουν τον Φίλιππο. Αφού κάνουμε αρχαία, να τα κάνουμε σωστά. Μα πώ τόλμησε ο πρόεδρο τη Βουλή, ο κύριο Στασούλα, να αδειάσει έτσι τον ιστορικό επιστήμονα, αρχαιολόγο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Γιατί θα μπορούσε κανεί να βγάλει το συμπέρασμα ότι σε όλα λειτουργεί έτσι ο επιστήμονα. Λέει γνώση στην τύχη, αποφθέγματα στην τύχη, πουλάει επιστολέ του Ισού ή πουλάει φάρμακα που τελειώνουν όλα σε εικόν, ιών όλα αυτά ε, χαλάνε λίγο την εικόνα του επιστήμονας που έχουμε σχηματίσει για τον Κυριάκο Βελόπλου, γιατί που τον βλέπεις δεν είναι ένας επιστήμονας δεν μπορεί να κάνει λάθη και μάλιστα σε τόσο κομβικά θέματα στους αρχαίους σημών προγόνους γιατί υπάρχει και ένα DNA που συνεχίζεται όλα αυτά τα χρόνια όλες αυτές τις εκατοντάδες των ετών βγαίνει ο Άδωνης με Skype που από πίσω το σκυλάκι έκανε τα διάφορα βγαίνει με Skype στον Γιώργο Τον Αυτιά στο Skype αλλά ο Αυτιάς επειδή πρώτα απ' όλα είναι σκηνοθέτης, άρχισε τις παρατηρήσεις Τώρα, συγγνώμη, ας πιάσω τα μούτρα σήμερα. Είναι Δεν μου λες τι έχει πάθει το Skype σου, χαρδαλίτιδα σήμερα. Μου βγαίνεις πολύ σκοτεινός. Για φτιάξτε το λίγο. Είναι και κάνουμε. τεχνικός. Όχι, δεν βγαίνεις καλός. Δεν βγαίνει καλό, φτιάξει το Skype, άρχισε να δίνει τι οδηγίε. Γιατί ε, μετράει πάρα πολύ εικόνα στι μέρε μα. Το καταλαβαίνει ο καθένα και αν δεν έχει άποψη για αυτή την εικόνα, ο Γιώργο ο Αυτιάς ε, είναι λογικό. Ε, Κάνει τι παρατηρήσει, τον βελτίωσε, του φτιάξε την εικόνα. Γιατί η δημοσιογραφία, όταν θέλει να είναι σκληρή, όλοι ξέρουμε ότι μπορεί να είναι πάρα πολύ σκληρή και να φέρνει σε δύσκολη θέση τον ερωτώμενο, τον συνεντευξιαζόμενο, όπω λέμε, πολιτικό που έχει απέναντι, ένα κλασικό επιχείρημα για τις μάσκες ε, τις τελευταίες μέρες επειδή οι μάσκες, ανάλογα τη μέρα, είναι καλές ή δεν είναι καλές, είναι κακές ή δεν είναι κακές, το βλέπουμε στην ημέρα του απογεύματος. Τη μία είναι κατάλληλε, την άλλη δεν είναι, την άλλη είναι για όλους, την άλλη δεν είναι. Μετά είναι για τα σούπερ μάρκετ σε όσου μπαίνουν μέσα, μετά δεν είναι στα σούπερ μάρκετ σε όσου μπαίνουν μέσα, παρά μόνο υπάρχει ένα ψηλό. Πανικός και αντιφάσεις πάρα πολλές για την μάσκα. Δεν πειράζει, τις έχουμε συνηθίσει μέσα στην καραντίνα αυτές τις αντιφάσεις. Δεν μας καλάνε Γιατί όμως συμβαίνουν αυτές οι αντιφάσεις ειδικά για την μάσκα. Δεν φτάνει μία μάσκα, μία σχέση για όλη την ημέρα Οι ειδικοί λένε θες τουλάχιστον τρεις. Αν κινήσετε το εχθροσπίτι την ημέρα, ένα εικοσάρικο την ημέρα το θέλουμε, κατάλαβες. 11 εκατομμύρια Έλληνες επί τρει την ημέρα, χρειαζόμασταν 33 εκατομμύρια μάσκες την ημέρα. Επί 30 μέρες το μήνα είναι 1 δισεκατομμύριο μάσκες το μήνα. Δηλαδή 2 ή 3, 6, 600 δραχμές το μήνα. Λέ το χρόνο, επί 12 μήνες 12 δισεκατομμύρια. Δηλαδή 6, 12, 72, 7200 το χρόνο. Λέει το κύριε Βαγκελάντ, υπάρχει τρόπο να βρούμε 12 δισεκατομμύρια μάσκες το χρόνο. Θα το χ Βάλαμε και το Βέγκο μαζί επειδή κάνουν ε, κάποιους υπολογισμούς και ε, για άλλους λόγους ο Βέγκος, για άλλους λόγους ο Άδωνης όμως γενικώ είναι αυτό το τα μετράω τόσα πάνω τόσα κάτω και πώς θα τα καταφέρω. Το ευχάριστο νέο της, των ημερών, ένα από τα ευχάριστα νέα των ημερών δεν είναι ότι ανοίξαν τα κομμωτήρια, πρώτα από το πρωί όλα τα κανάλια έχουν ακούρευτού και γυρνάνε και κάνουν ε, δηλώσεις από την καρέγγλα του κουρέα, με την ποδιά, χωρί την ποδιά, με τη μάσκα, χωρί τη μάσκα, κουρεμένη και μετά που έχουν κουρεστεί. Πριν που είναι ακούρευτοι και μετά που έχουν κουρεστεί, είναι ότι θα γίνει ταινία Η ζωή του Τσιόδρα. Την ιδέα την έριξε ο κύριο Μαραγκδή, σκηνοθέτη πολλών επιτυχιών και αγαπητό τη κυβερνήση. Μάλλον και ο ίδιο αγαπάει τι κυβερνήσει που έχουν διοικήσει. Ο κύριο Μαραγκδή λοιπόν μιλάει για την ταινία Τσιόδρα. Αν θα βάζαμε τίτλο στο τη της ταινία η ζωή του, είναι κατεφυκτό αυτό? Βεβαίως. Εάν ε, αύριο μεθαύριο ο ελληνικός σχηματογράφος ασχοληθεί με πρόσωπα που έχουν θετικό πρόσωπο, δηλαδή είναι θετικά πρότυπα, ο καθηγητής θα γίνει ταινία. Άρα... Ο τίτλος μπορεί να είναι ένας ναι. καλός άνθρωπος ή ένας καλός πατριώτης. <Το> Ε, αυτό με τον Πατριώτη νομίζω έχει παίξει και σε ταινία του Hollywood, οπότε να το αποφύγουμε αν γίνεται θα έχει ενδιαφέρον να δούμε μια τέτοια ταινία αρκεί να μην είναι σαν την τελευταία που έκανε ο Γαβράς ένας άλλος μεγάλος Έλληνας με πολλές καλές ταινίες αλλά έκανε αυτή την τελευταία με το βαρουφάκι εκεί που ήτανε κωμωδία Τραγωδία και κομμωδία ταυτόχρονα, ή μάπα, ανάλογα, διαλέγεται και η φόλα. Περί πε, πε, πε, πε, πε, πε, αυτού πρόκειται η συγκεκριμένη ταινία. Πήγε και άπατη από ό,τι είδα, αλλά δεν εκτίμησε ο Έλληνα το κομικό του πράγματο. Γιατί ήταν μια πάρα πολύ ωραία κομμωδία που έδειχνε μέσα το Τσίπρα, το Βαρουφάκι, έτσι όπως του έδειχνε, το πρώτο εξάμεινο τη διαπραγμάτευση, το, του ηρωισμού του Βαρουφάκη που είχε το απόλυτο δίκιο, ταβαζε με έναν ολόκληρο πλανήτη και διάφορα άλλα τέτοια. Πάρα πολύ όμορφα στο Σαν. Σήμερα, αν δει κανείς, ε, σήμερα γιορτάζουν η Πελαγία, ο Πελάγιος, υπάρχει και τέτοιος, και η Μόνικα, η Μόνικα. Η Μόνικα, λοιπόν, είναι μια νεαρή ελληνίδα τραγουδίστρια. Πριν λίγο καιρό έβγαλε ένα δίσκο στα ελληνικά, με ελληνικό στίχο, οπότε από αυτό τον δίσκο ακούμε αυτό. Η αλήθεια. Ο τίτλος τραγουδιού Εξημερώνει. Είναι, είναι η Μόνικα που το έχει γράψει. Έχει και ο Μίξο τραγούδι με τίτλο Εξημερώνει. Δεν έχουν σχέση βέβαια μεταξύ τους, αλλά φαίνονται επιτράσεις και επιροές. Κάπου εδώ σας αφήνουμε, σας αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα μην θα τα πούμε αύριο. Τώρα ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού μας. Πάει στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Βασίλη λέγουμε, είμαι ένα από αυτού του σύγουρε με τι άσκησε ρόπε, από το Εράκτρο τη Κρήτη Τρελάδικο φίλε, τι είσαι. Ε, λίγο. Ε, είσαι από τη σύρωση τη σημερινή ημέρα ή τη επόμενη ημέρα. Για να καταλάβει. Αν είσαι ψυχίατρος ή ψυχίατρο ή υποθολόγο και εγώ. Ψυχεία του ψυχιά του. Το απέτυχε. Το το από το πέτυχε. Εγώ το πέτυχε. Είμαι ψυχίατρο, από το Εράκλο τη Κρήτη. Βασίλη με λένε. Και ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια την αγαπημένη μα κυβέρνηση που για του υγειονομικού πέρα από τα χάδια, τι αγκαλένα, τα πυροκροτήματα, τι αυξήσει, τι προσλήψει προσωπικού και όλα. Φέσε εδώ κάναμε μια κινητοποίηση, φρόντισε να στείλει και την αστυνομία. Κινητοποίηση, παράνομη, καλά σα έκανε. άτομα ήσασταν, ένα πάνω από τον άλλον. Ε, είμασταν λίγο. Θες να σου λίγο... μαλακιά <σολλά> κάνατε. Αλλά άμα κάνατε το ίδιο ακριβώ και είχατε και μια τάλικα μπροστά με ένα να τραγουδάει, θα ήταν νόμιμο Αυτό είναι το θέμα, γι' αυτό είστε παράνομοι. Που κάνετε τη διαμαρτυρία χωρί να έχετε την καρότσα μπροστά με το γίδι. Στην άλλη φορά ναι, ε, στο λέω. Τρόπος. Αυτά είναι ε, τα ήταν... παραθυράκια του νόμου που λέμε. Ναι, και ίσως γι' αυτό να έρθει και αστυνομία. Αυτό ήθελα να πω, να ρωτάει μετά ποιοι ήταν στην πορεία. Αν μπορείτε να βρείτε και ένα ζαβό να χαιρετάει με το ένα χέρι ψηλά και το αντίθετο πόδι ψηλά στον αέρα, θα με υποχρεώνατε. Δύσκολα, δύσκολα αυτά που λέμε. Δύσκολο είναι. Δύσκολο, Η αλήθεια δύσκολο, είναι. Δύσκολο. Είναι ένα στα 11 εκατομμύρια τέτοιο. Για πόσο ακόμα θα ενεχόμαστε σε αυτή την κατάσταση, Ποια κατάσταση, Αυτή, την όλη η κατάσταση. Ποια είναι η όλη κατάσταση, ε, Η όλη κατάσταση αποτελεί αυτό το ότι δεν αντιδρούμε καθόλου. Γιατί να αντιδράσουμε, η... Έχουμε λόγο. Να... Τι να... λόγο να... έχουμε ναι. να αντιδράσουμε, να... Αν είχαμε λόγο θα είχαμε αντιδράσει. Δεν έχουμε λόγο. Η κυβέρνηση έχει φροντίσει για όλα. Δίνει κάτι επιδόματα σε ελάχιστου γιατί περισσότεροι δεν τα δικαιούνται. Σου έχει και καλλιτεχνικό πρόγραμμα από κάτω με τι αρκούδε να περνάνε και Του γιολτζίδε. Μάστερ σεφ Η καγιά ξανά άρχισε. Σε... Ε, τι άλλο πια, probate. τι άλλο θέλετε Μα τι άλλο θέλουμε Αν θέλατε κάτι άλλο θα το ε. διεκδικούσατε ε. Φιλάκια Και έχετε και παιδεία απ τα, τα, από τα τάμπλετ Ναι, Eu παιδεία πει, τώρα, καλύτερα. αυτό που αυτοί <συρίζονται> ονομάζουν παιδιά. Και γελάγαμε ε. μισή πριν από χρόνια με τα DVD της Διαμαντοπούλου ε. Που να φανταζόσαμε ε. Αποστολή, Έλα. άκου Ο προηγούμενος με αφορμή Ένα βιβλίο που προωθείται Στην εφημερίδα Παραπολιτικά Και αναφέρεται στην ελληνική γλώσσα Σχολίασε τα ελληνικά Του κυρίου Παπανδρέου ως Πρωθυπουργού Και ξεχνάει Το δικό του τον αρχηγό Που είναι μια λέξη που τη λένε και εκείνος Και η αδελφή του και με εκνευρίζει αφάνταστα Τα πράγματα Τα λένε πράγματα Και πράγματι Με μια πραγματικά πρωτόγνωρη διαδικασία. Ο πραγματικός, την πολιτική των πραγματικών δεδομένων. Στο χωριό μου πράγματα λέγαμε τα πρόβατα και τα γύδια. Α, τα γύδια και, είσαι, ζάκες, α, δικό μου. Ναι, Ήρα, ωραία, και τα ζάχαρη, στο Ναι, ναι, ναι, και τα πράγματα για βοσκή. Κατάλαβεσαι, τη, τη λέξη πράγμα τη λένε πράγμα. Έχουν μαλώσει με το τρίτο γράμμα του αλφαβήτου οικουριανιακού από τον πατέρα. Διότι, όπω λέει και ο Λεβέντη, ό,ι πάει το βασίλειο, εκείνο έτσι τα έλεγε. Τα πράγματα τα έλεγε πράγματα. Δηλαδή, μα βλέπουν πράματα. Πρόβατα και γύδια μα βλέπουν. Κατάλαβεσαι. Αυτό για να έχετε υπόψη σα πώ σα έχουν στο μυαλό του. Ελληνοπέδια ναι. Ναι, ναι έχω πάρει φόρα κατι Και θέλω να γίνω ανάδοχος στη μια κανονικότητα Το όνομα αυτής παλιδρόμηση Στην καθυμπολουμένη Δηλαδή στην ε, Μαλλιαρή Μέσα έξω, έξω μέσα Και όσο πιο βαθιά Τόσο πιο γλυκιά Και χτύπα και ένα φυτόγερο με σαβόπουλο που ανοίγουν, ε? Αυτά μάκα. Και κομμωτήρια, και... τα κομμωτήρια και δεν τα λε, γιατί δεν συμφέρει. Υποθυκοφυλακεία και δικαστήρια. Γιατί? γιατί τώρα πλέον έχουμε πληθυσιασμού. Θα έρθουν να του πάρουν τα σπίτια. Καταλαβές. Ωραία, Πέρα. τι να το κάνει, γι' αυτό σου λέγε. Μένουμε σπίτι, να δεθούμε λίγο μαζί του, να το συνηθίσουμε. Γιατί δεν θα το έχουμε την επόμενη μέρα. Μπράβο, θα πάω, θα Στην θα πάω, κανονικότητα. Θα... Οπότε μείνετε τώρα σπίτι, ζήστε ό,τι τα ζήσετε εκεί μέσα, πυκνά συμπυκνωμένα. Γιατί μετά θα γίνει μια ελεύθερη σχέση με το σπίτι σα που λέμε. Για... Και όλοι αυτοί έχουν ψηφίσει με τσοντάκι. Βεβαίω και βράβ. Πιο... Ακριβώ έχει πιο πολύ αποδοχή απόλυτη απο... Και βράβω, απο... γιατί ο δεξιός πληστηριασμό σε αντίθεση με τον αριστερό που είχαμε πριν είναι αλλιώ.